Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα έπλα από τους Άγγλους. Και έκανε δίθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δίθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο, ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αληταράς. Τι να κάνει αυτή η κύρια, τη φωνή και μόνο καταλαβαίνει τα θέματα που αντιμετώπιζε χρόνια πολλά πριν. Μια τέτοια μέρα που μιλούσαμε για το ΕΑΜ, είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει: Αυτά έχει μείνει αυτή η ιστορία, ε, αυτή η ατάκα στην ιστορία. Ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Και δυστυχώ δεν είναι μονακό επειδή υπήρξε το ΕΑΜ. Αλλιώ είχαμε όλε τι προποθέσει και τώρα θα ήμασταν εδώ. Μονακό, όλα αυτά επειδή, σαν σήμερα πριν 83 χρόνια, ιδρύθηκε το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Νομίζω πιο φωτεινή έντοξη στιγμή του ελληνικού λαού. Τα τελευταία 100 χρόνια αν δεχτούμε ότι η πρώτη στιγμή ήταν η Επανάσταση του 1821 τα τελευταία 200 και χρόνια ε, η δεύτερη ήταν όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 στα βουνά, στις πόλεις της Ελλάδας ε, αυτό το ξεπέταμα της αξιοπρέπειας κατά του κατακτητή, κατά των συνεργατών του κατακτητή, που έχουμε πολλούς πάντα, και οι απογονοί τους κυβερνάνε από τότε και κάνουν σε αυτόν τον τόπο. Αυτήν λοιπόν την ένδοξη φωτεινή, όπως τη βλέπουμε εμείς και σας το λέω εγώ εδώ τώρα στιγμή, ο Πρωθυπουργό της χώρας την θεωρεί χειρότερη. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύεται συνειδητά στου του παρελθόντο. Διαλέξτε τουλάχιστον άλλη μουσική εισαγωγή στι ομιλίε σα από τον ύμνο του ΕΑΜ. <Κι σκέλνυνο> Εδη, μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τις ιστορικές αναφορές που το κάθε κόμμα επιδιώκει να αναδείξει Εμείς ας πούμε, αναδεικνύουμε την αποκατάσταση τη δημοκρατία από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κωνσταντίνο Καραμπαλή. Εσείς επιμένετε να μα θυμίζετε τι χειρότερε τις τι χειρότερε τις τι χειρότερε της τη ελληνική Χειρότερη στιγμή το ΕΑΜ που διοργάνωσε η ΣΥΤΙΑ εκείνο το μαύρο χειμώνα του 1941 και μετά. Το 42 και το 43 και έσωσε τον κόσμο όντω από την πείνα, κατά κοινή ομολογία και οι αντίπαλοι το λένε αυτό. Αυτό ήταν η χειρότερη στιγμή. Και δεν είχαν όλη τη δυνατότητα τότε με τρία κουτάλια να κυκλοφορούν στου δρόμου και να τρώνε τρία συσίτια. Πεθαίνανε, πέθανε ο κόσμο όπω ο μπαμπάς τη που με καμάρι μα το έλεγε, πέθανε ο κόσμο. Και μετά όταν φτιάχτηκε και ο Ελάσκε και με τα όπλα πήραν και τι αποθήκε και δώσαν τροφή φαγητό στον λαό που πεινούσε στην κιριοεξία. Χειρότερη στιγμή όταν κάποιοι αντιστάθηκαν στον κατακτητή που ήρθε στον τόπο μας οι ξένοι και πήρανε από λεφτά, από χρήματα, αναγκαστικά δάνεια σκοτώνανε, ε, βιάζανε, πέρνανε όλη την σοδιά για να τα πάνε στα στρατεύματα στη Βόρεια Αφρική ή οπουδήποτε αλλού Αυτό ήταν η χειρότερη στιγμή της Ελλάδας Ο, ο τρέχον πρωθυπουργός της χώρας αυτό θεωρεί στη τη χειρότερη στιγμή Στη σύγχρονη ιστορία και δεν θέλει να ακούει τίποτα για όλα αυτά, τα έχει μπερδέψει στο μυαλό του, γιατί γίναν πολλά από τη δεκαετία του 40. Α πούμε, για αυτόν δεν είναι χειρότερη στιγμή. Οι που συνεργάστηκαν με του ναζί κατακτητέ και ορκιζόντουσαν στο Χίτλερ, δεν έχει να πει κάτι για αυτού, γιατί είναι συγγενεί ιδεολογικά και απόγονο όλων αυτών πολιτικά. Έχει να πει για αυτού που αντιστάθηκαν, που εκτελέστηκαν, που αγωνίστηκαν και πολύ καλά έκαναν προφανώ και πολλοί έκαναν και για έναν επιπλέον λόγο για να, να μετέπιτα. Συνεχιστέ τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν ακούνε στο άκουσμα μόνο τι λέξει εάμι, σκοπή του, εάμ ποιοι ήταν.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 Ωραία είναι όλα αυτά. Μπορεί κάποιο να διαφωνήσει. Ξέρω τι θα λέτε. Υπήρχαν και δεύτερε σκέψει. μόνο και τρίτες και τέταρτε υπήρχαν. Πάντω, στα θεωρητικά, στο θεωρητικό πλαίσιο και σαν σήμερα, τέτοια μέρα, αυτό φτιάχτηκε, αυτό ιδρύθηκε και ο λαό αυτό αγκάλιασε. Και οτιδήποτε θα γίνονταν μετά θα γίνονταν με τη συμβολή του λαού. Αλλά δεν επέτρεψαν οι Άγγλοι, δεν επέτρεψαν εδώ οι ντόπιοι συνεργάτε, που πάντα είναι πρόθυμοι. Στην πορεία δεν επέτρεψαν και οι Αμερικανοί. Και δεν υλοποιήθηκαν η σκοποί του ΕΑΜ. Ο Μίξ Οδωράκη τότε ήταν μικρό εκείνη την περίοδο, 20, 18, κάπου εκεί, και είχε μια αντίληψη για του κομμουνιστέ παράξενη. Θα ακούσουμε πώ το περιγράφει όλο αυτό, γιατί τότε ήταν διάχυτη αυτή η αντίληψη. Ποτέ δεν μα μίλησαν ας πούμε, για κομμουνισμό, για αυτά. Δεν ξέραμε και τη λέξη. Ξέρετε, ναι, αλλά περάσατε μετά. Μία φορά που μου έπρεπε να μιλήσω εναντίον του κομμουνισμού στην Τρίτη Γυμνασίου Και ε, άκουσαμε με πόλει του σχολείου πρώτη φορά τη λέξη κομμουνισμό. Και πήγα λοιπόν, ε, λέει: Αύριο ο Θεοδράκη θα μιλήσει εναντίον του κομμουνισμού. Εναντίον κιόλα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση κομμουνισμό, εναντίον. Κανεί δεν ξέρει τίποτα. Πήγα στο σπίτι, η μαμά ε, τη γάνιζε ψάρια. Ε, πηγαίνω, Μαμά τη λέω Πρέπει να μιλήσω αύριο εναντίον του κομμουνισμού. Τι πράγμα αυτό. Δεν ξέρω, μου λέει, αλλά φαίνεται κακό μου φαίνεται. Λέω: Πόσο κακό λέει, Οι κομμουνιστέ τι κάνουν. Λέει. Λέει, μου φαίνεται πως είναι σαν τους Εβραίους Λέω βάζουν τα παιδιά στο βαρέλι μέσα και με καρφιά και πίνουν το αίμα τους γιατί έτσι ήταν... α οι Εβραίοι οι... που σταυρώσαν τον Χριστό ναι. όταν μου πει, λοιπόν οι Κομμουνιστές είναι οι Εβραίοι είχα μια απόθεση, αμέσως και την άλλη μέρα λοιπόν όταν με ρώτησε την έκθεση μου ο κύριος Βαρελάς υπο... του λέω «οι Κομμουνιστές βάζουν τα παιδιά σε βαρέλι και πίνουν το αίμα τους» λέει «στάσε, μη μιλείς γι' αυτό» Καλά, το κάνουν αυτοί οι κομμουνιστέ συνέχεια με τα βαρέλια. Στο φεστιβάλ τη Κνέι είναι γεμάτο βαρέλια. Με πάγο σε αυτή τη φάση, αλλά ξέρουμε όλοι ότι αυτά τα βαρέλια θα χρησιμοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή. Αυτά τα λέγαν τότε. Δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωση, δεν υπήρχε Twitter, δεν υπήρχε τηλεόραση και διαδίδαν διάφορα. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο κόσμο, δεν έβλεπε και πολλού κομμουνιστέ γύρω-τριγύρω. Όσοι είχαν βγει τη δεκαετία του 20 ήταν στι Οπότε μπορούσε ο καθένα να λέει ό,τι θέλει, ακόμη και τέτοια ότι στα βαρέλια τρώνε. Πίνουν το αίμα των παιδιών τους. Τα λέγε και ο το έχει πει και ο ίδιος. Ήταν όλοι τότε στην νεολαία του μεταξά, αναγκαστικά. Όμως ε, ε, έγινε η σβολή των Ιταλών. Προκυρίχθηκε, κυρίχθηκε, κυρίχθηκε, όχι προκυρίχθηκε, σαν να είναι διαγωνισμός, κυρίχθηκε ο πόλεμος. Και ε, ο Μίκς τότε αναθεώρησε αυτή την άποψη γιατί είδε τα πράγματα να συμβαίνουν κανονικά. Φίψωσα τότε Για να πάω, α πούμε, να πολεμήσω εναντίον των Ιταλών. Ο Μεταξύα είπε όχι. Η κυβέρνηση είπε όχι. Μαζί κι εγώ. Οι κομμουνιστές είπανε μετά περίμενα να βγουν, είχαμε σπίτι μα έναν ταγματάρχη από την Αλβανία. Δεν έλεγε αντίσταση. Ο πατέρα μου δεν έλεγε αντίσταση. Δεν έλεγε, δεν τα βγάλουμε κλπ. Ξαφνικά βλέπω, α πούμε, ένα κομμουνιστή που βάζει και τα παιδιά μέσα στο βαρέλι, να λέει, να λέει αντίσταση. Πάλεψα πολύ γι' αυτό. Και είδα λοιπόν στη διαδήλωση να βγαίνουν πρώτοι, να ξύλο πρώτοι και με στη φυλακή. Τότε λέω κάτι άλλο είναι. Πήγα λοιπόν με αυτούς, με το ΕΑΜ, με του κομμουνιστές, γιατί αυτοί ήταν οι πρωτοπόροι για να αλευθερωθεί η πατρίδα. Υπήρχε το ΕΑ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Να ξέρουμε ποιος στέει δηλαδή που δεν είμαστε μονακό Ο Μίγος Θεοδωράκης πολύ παραστατικός από τις ε, διηγήσεις τη ζωή του Περιγράφει αυτή την εναλλαγή πως δηλαδή πίστευαν και δεν το λέει μόνο ο ίδιος, Το έχουν πει πολλοί τότε που ήταν παιδιά και με όλη την προπαγάνδα της εποχής Μανιαδάκης και λοιπή με καθεστώτα δικτατορικά και μια θρησκοληψία παντού, μια σκοτεινιά και μια συννεφιά παντού μάθαιναν στα παιδιά αυτά και όλα αυτά κατέρευσαν όταν ε, απεδείχθη ε, στη ζωή ποιος πραγματικά είναι μπροστά και ποιος είναι με το λαό τότε και ποιος ήταν ενάντια στο λαό και είχε σχέδια ή με τους Γερμανούς, τους Ναζί τότε ή με τους Άγγλους για να ελέγξουν και να ελέγχουν για πάντα το λαό Σε ένα μικρό σπίτι λοιπόν τότε στην Ιπποκράτους μαζεύτηκαν σαν σήμερα πριν 83 χρόνια το 1941-27 Σεπτέμβρη με πρωτοβουλία του ΚΚΕ του τότε Κουκουέ, ε, τα μισά στελέκη ήταν σε φυλακές και εξωρίες μαζεύτηκαν σε αυτή τη μονοκατοικία και συνυπέγραψαν όσοι ήταν εκεί το ιδρυτικό, την ιδρυτική, ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΜ από το ΚΚΕ ήταν ο Λευτέρης Αποστόλου που τον ακούμε εδώ Σε ένα μικρό σπιτάκι Στο τέλος της οδού Ιπποκράτους υπογράφτηκε η ιδρυτική πράξη του ΕΑΜ και το πρώτο του μανιφέστο στο ελληνικό έθνος. Εφτά ήταν τα πρόσωπα που ήταν παρόντα. Κάποιος από τους εφτά ένιωσε την ανάγκη να πει πριν την υπογραφή λίγα λόγια. «Συναγωνιστές», είπε, «είμαστε εφτά, δηλαδή οι διπλοί από τους ιδρυτές της Φιλικής. Γιατί μαζοχτήκαμε όλοι το ξέρουμε». Μας ζωχτήκαμε για να δώσουμε ξανά με τον αγώνα μας τη λευτερία στο ξανασκλαβωμένο έθνος μας και θα την δώσουμε αν ο καθένας μας εκτελέσει ως το τέλος το καθήκον του. Συναγωνιστές, σας καλώ να υπογράψετε το ιδρυτικό που έχετε μπροστά σα. Του Λευτέρια Αποστόλου yeah. ήταν στην αρχική συνάντηση, την πρώτη συνάντηση, εκ μέρου του ΚΟΚΟΕ. Ακούσαμε και πριν ποιοι άλλοι ήταν εκεί. Είναι μια γιατί στεκόμαστε σήμερα, γιατί σε αυτή την επέτειο, γιατί νομίζω είναι από τι πιο φωτεινέ, το είπα και πριν, στιγμέ στην ιστορία του λαού, του ελληνικού, του δικού μα. Παράδειγμα που πρέπει να το ακολουθούμε. Από, αυτά τα, από αυτές τις ωραίε στιγμές που μπορεί να στηριχτεί κάποιος βλέποντας πώς έχει εξελιχθεί η κοινωνία σήμερα τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν και εντός και εκτός χώρας και είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν και δύσκολο κανείς να τα επεξεργαστεί Όπω δύσκολες ήταν και τότε οι στιγμές διαφορετικές αλλά με τις αναλογίες μπορεί κάποιο να... καταλάβει και να φτιάξει κάποιες ισοδυναμίες, τι έκαναν τότε στη δύσκολη στιγμή, τι κάνουμε τώρα στη δύσκολη στιγμή, πώς το έκαναν τότε, αυτό που έκαναν στη δύσκολη στιγμή, πώς πρέπει να το κάνουμε τώρα, αυτό που θα κάνουμε ή πρέπει να κάνουμε στη δύσκολη στιγμή. Ήταν ένα κορυφαίο επίτευγμα στη Νεότερη Ελλάδα. Πρώτη φορά τεράστια πλήθη, τεράστια πλήθη. Ενώθηκαν και πάλεψαν κάτω και από ένα πλαίσιο, από ένα κοινό Πλαίσιο, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία της χώρας πάνω από ένα εκατομμύριο ήταν τα μέλη του ΕΑΜ και όσοι συμφωνούσαν και βοηθούσαν ξέφευγε πολύ ο αριθμός ήταν ένα παράδειγμα κοινωνικής χειραφέτησης γιατί δεν ήταν μόνο παλεύω τον, τον αζί κατακτητή αυτό ήταν το προφανές όλο αυτό συνοδευόταν από το ανέβασμα του επιπέδου της προσωπικότητας του ανθρώπου μέσα από αυτή τη ζύμωση που είχε και αξίε αλληλεγγύη Να βοηθά, να αυτομορφώνεσαι, να προχωρά, να συμμετέχει. Όλα αυτά έκαναν του ανθρώπου καλύτερο σε αυτό το ρεύμα. Ήταν ένα παράδειγμα κοινωνική χειραφέτηση, κοινωνική αλληλεγγύη και λαϊκή αυτοοργάνωση. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Κατάφεραν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα μέσα τη εποχή. Χωρί δικτύωση, χωρί like και χωρί όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε εμεί εδώ και πολύ διευκολυντικά για μελλοντικέ καταστάσει. κατάφεραν να φτάσουν πολύ ψηλά και να φτιάξουν κάτι μοναδικό το οποίο πραγματικά έσωσε τον κόσμο από την πείνα και έχει μείνει από τότε μαζί με τον ύμνο του να μας δείχνει τον δρόμο We're Ακούει αυτή η κυρία, δεν ξέρω αν υπάρχει και τι κάνει, ας πάρεις το 218-80 να μας πει Έχει αλλάξει γνώμη, πιστεύει το ίδιο ότι θα ήμασταν μονακό αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ Μπορείτε να πάρετε και οι υπόλοιποι Θέλουμε προφανώς ανθρώπου που διαφωνούν με όλα αυτά που λέω εγώ εδώ Που θεωρούν το ΕΑΜ κάτι πολύ κακό, κάτι πολύ διαβολικό Που ήθελε να φέρει τον κομμουνισμό στη χώρα Και έτσι θα, δεν θα είχαμε δημοκρατία και δεν θα είχαμε ελευθερία, δεν θα είχαμε υγεία, δεν θα είχαμε παιδεία θα στενάζαμε κάτω από έναν ζυγό ενώ από εκεί και πέρα όπως όλοι ξέρουμε το 49, 50 και μετά η Ελλάδα αναπτύχθηκε σε καθεστώ ελευθερίας χωρίς ξένες επεμβάσεις, χωρίς βασιλιάδες που κάνανε ό,τι θέλανε χωρίς κυβερνήσεις που τις ανεβοκατέβαζαν τα παλάτια ή πρέσβης ή ξένες χώρες Χωρί διαμαρτυρίε, χωρί δολοφονίε, χωρί χούντε, χωρί οτιδήποτε άλλο. Από όλα αυτά που γνωρίζουμε και στοιχειοδό, κάποιο να διατρέξει με λοξή ματιά την ιστορία θα καταλάβει τι ακριβώ έχει συμβεί. Ε, στέλνει εδώ η Λίνα από τη δράμα πάνω την χωριστή. Μήνυμα και λέει και εγώ γιορτάζω σήμερα και για έναν λόγο πριν πέντε χρόνια χειρουργήθηκα. Δεν ξέραμε ποια θα είναι η έκβαση με το χειρουργείο. Ευτυχώ μέχρι σήμερα είναι όλα καλά. πάω πολύ καλά, θέλω τραγούδι που ζητάει συγκεκριμένο τραγούδι, δεν προλαβαίνουμε σήμερα, είναι άλλο το mood, σου αφιερώνω το τραγούδι που μόλις ακούστηκε, τον ύμνο του ΕΑΜ, νομίζω δεν θα έχεις αντίρρηση, το δέχεσαι και αυτό. Τελείας όλα αυτά τα επαιτειακά που δεν είναι καθόλου επαιτειακά, γιατί αφορούν το σήμερα, παίζει μια είδηση από το πρωί, δεν παίζει στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση. αφορά έναν μετανάστη. που ζει χρόνια εδώ στην Ελλάδα ο οποίος βρέθηκε νεκρός και άγρια ξυλοκοπημένος στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. το πολύ εμβληματικό αυτό αστυνομικό τμήμα ε, υπάρχουνε, βρέθηκε το πρωί της 21 η Σεπτεμβρίου στο ισόγειο του κτηρίου ο Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ ήταν προσωρινά κρατούμενος μετά από 10 μέρες που τον πήγαινε έφερναν από το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο με κάποιες απελευθερώσεις με κάποιον ωρών μετά ξανά τον είχαν βάλει πάλι στο τμήμα είναι μια παράξενη ιστορία και γενικώς όλα είναι παράξενη αν τα διαβάσει κανείς όπως σιγά σιγά έρχονται στην επικαιρότητα γιατί πρώτον δεν μπορεί να πιστέψει ότι πάλι έχει γίνει κάτι με αστυνομικού, πάλι έχει γίνει κάτι μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα και οι, ιστορίες, οι ιστορία ιστορίες Αρκετά παράξενη. Το σώμα του, φωτογραφίε υπάρχουν, είναι μέσα στου μόλοπε έχει χτυπηθεί. Η δικηγόρο τη οικογένεια, η Μαρία Φέτσου, καταγγέλει ότι βασανίστηκε αλυσοδεμένο άγρια από αστυνομικού. Η ιατροδικαστική δείχνει χτυπήματα από τέσσερι έω και πέντε μέρε πριν το θάνατό του. Στην ανακοίνωση Ελλά, έβγαλε μια ανακοίνωση Ελλά όμω μετά από όσα είχαν δημοσιευτεί. Ποτέ δεν βγάζει πριν ανακοίνωση Ελλά. Ακόμη και αν βρεθεί ένα νεκρό, 21 του μηνέα, η ανακοίνωση βγήκε χθε βράδυ. Δεν αισθάνεται ποτέ την ανάγκη η αστυνομία να βγάλει ανακοίνωση για κάποιον που πέθανε σύμφωνα με τα δικά τη δεδομένα στο αστυνομικό τμήμα. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι προήχθη προσήχθη εμφανώς χτυπημένο. Τον πήραν χτυπημένο και δεν τον πήγαν στο νοσοκομείο. Μια απλή από τι 15 ερωτήσει που προκύπτουν αν διαβάσει κανεί την ανακοίνωση τη αστυνομία. Και κατά την παραμονή του, λέει, αστυνομία στο κρατητήριο, εκδηλώθηκε μικρή κλίμακα επεισόδιο με του κρατούμενου. Άλλοι τον σκότωσαν. Η Ελλάδα επίση ισχυρίζεται ότι στην πρώτη κλίση του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά του δεν χρήζουν μεταφορά σε νοσοκομείο. Όμω έχει. ότι το ΕΚΑΒ αποφάσισε να μην τον πάρει σε νοσοκομείο. Όμω έχει βγει εκπρόσωπο τύπου το ΕΚΑΒ, ο Απόστολο Δαμ και δηλώνει. στο Press Project έγινε αυτό. ότι ο αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος Αγίου Παντελήμωνο έδωσε άρνηση μεταφορά. Είναι πολύ παράξενη υπόθεση. Θυμίζει πράγματα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έγινε και πορεία χτε βράδυ και με επεισόδια που ακολούθησαν με αλληλέγγυου. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί ο Γιώργο Καλιακμάνη. Είναι πρόσωπος συνδικαλιστή αστυνομικό και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εδώ συνδικαλιστή αστυνομικό και χωρί να ξέρει ακριβώ όλε τι λεπτομέρειε, προφανώ περασπίζεται την αστυνομία. Πήγε η ιατροδικαστή απευθεία, ο ιατροδικαστή, τα πρώτα στοιχεία που ήδη. Ε, είδε ότι ο άνθρωπο είχε χτυπήματα παλιά. Ε, σας είπα, 18 του μηνό βρέθηκε μόφερτο. Δεν είχε κανένα καινούριο χτύπημα, δεν είχε μόρφωση από καινούρια χτυπήματα κλπ. Και, και ο ιατροδικαστή είπε ότι προφανώς ε, ο θάνατός του προήρθε από παθολογικά αίτια. Περιμένουμε και τις ιστολογικές, τις εξετάσεις που προβλέπονται για να δούμε ακριβώ από τι πέθανε ο άνθρωπου. Να ρωτήσω. Εσεί για... πέστε μου τώρα από αυτό που ακούσατε Προκύπτει κάπου ότι κάποιο αστυνομικό τον χτύπησε ή τον βασάνισε. Αυτό που είπε ο ίδιο, όχι. Αφού έχει πει ότι δεν είναι δολοφονία. Πώ προκύπτει. Ωραίο όλο αυτό το πρωί, το βλέπαμε. Ε, το δελτίο συμβάντων που συνέταξαν οι αστυνομικοί κάνει λόγο για έναν άστεγο που δεν μιλούσε ελληνικά. Ο, αυτό δεν ισχύει. Έχουν γράψει και ψέμα εκεί, γιατί ο 37χρονο, αυτή ήταν η ηλικία του, ζούσε στη χώρα μα τα τελευταία 20 χρόνια. Μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Είχε λάβει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα από το 2017. Είχε μισθωμένη κατοικία στο όνομά του, εργαζόταν ως διανομέας και όλα αυτά τα ένσημά του και τα στοιχεία του ήταν αναρτημένα και στην Εργάνη. Και μιλούσε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Δεν ισχύει ούτε αυτό που έγραψε η αστυνομία. Και έχουμε κάθε λόγο να ψηλιαζόμαστε όταν η ελληνική αστυνομία βγάζει τέτοιου τύπου ανακοινώσει εκ των υστέρων, ποτέ όταν γίνεται το γεγονό. και έχουμε αυτό το λόγο επειδή ε, υπάρχει και η ιστορία η πρόσφατη του Κώστα Μανιουδάκη στην Κρήτη που είχαν πει τότε ότι είχε πεθάνει και αυτός από παθολογικά αίτια αλλά από τις 31 Αυγούστου και μετά έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε τέσσερις αστυνομικούς και από τότε πάλι αλληλέγγυοι έλεγαν ότι τον σκότωσαν οι αστυνομικοί έχουμε τις, την ίδια καχυποψία γιατί αν δεν έβγαινε η οικογένεια είναι δαρέ, Δεν θα είχαμε καταλάβει τι ακριβώ έχει γίνει εκεί και τελικά δικαιώθηκε η οικογένεια Ινδαρέ και όχι ο Χρυσοχοίδη τότε και η αστυνομία, οι εκπρόσωποι που έλεγαν τα εντελώ διαφορετικά. Δεν ξέρουμε τι ακριβώ έχει γίνει με τον Ιάσονα που τον χτύπησε αυτοκίνητο ε, περιπολικό, συνοδευτικό τη Ντόρα Μπακογιάννη έξω από τη Βουλή και τον σκότωσε, το παλικάρι. Εκεί δεν υπάρχει ή υπάρχει κάμερα, βίντεο, αλλά δεν έχουμε δει τα στοιχεία. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε καχύποπτοι μετά τι δολοφονίε και του Σαμπάνι και του Φραγκούλη. και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε καχύποπτοι ε, επειδή είδαμε τι έγινε στο ΖΑΚ και πόσοι αστυνομικοί εκεί είχαμε βίντεο και μπορούμε να καταλάβουμε ε, τι ακριβώς έχει συμβεί το Χρυσοχοίδη θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Τρέχοντα όπως λέμε Υπουργό ε, Αστυνομικής Βίας Ο Μιλών εδώ ε, που είναι πολλά χρόνια στην υπόθεση αυτή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κάνουμε αγώνα ούτως ώστε η άσκηση της νόπιμης βίας να είναι στα πλαίσια του δυνατού, του εφικτού και ταυτόχρονα του αναγκαίου. Δεν είναι ανοιχτή ούτε κεραία η αστυνομική βία. <Ρι> ούτε κεραία η αστυνομική βία. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Ορυφορική κεραία. Ε, ακόμη και ο ίδιο ο Εξοχοϊδη αναγκάστηκε, επειδή στην αρχή την έρευνα για το τι έγινε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελήμουνα είχε αναλάβει η ασφάλεια του Αγίου Παντελήμουνα, του ιδίου κτηρίου και τμήματο. Την πήρε από εκεί και την έχει αναθέσει σε άλλη υπηρεσία. Ο ιατροδικαστή μέχρι στιγμή κάνει λόγο για προσδιοριστή αιτία θανάτου. Ε, άλλο ένα περιστατικό με την εμπειρία που έχουμε και την επάρκεια που έχουμε ε, από την ελληνική αστυνομία και το πώ. η ίδια μεθοδεύει και απαντά και από τις απαντήσεις της μόνο και από το χρόνο των απαντήσεων και το ύφος των απαντήσεων των δελτίων τύπου και των εκπροσώπων της μπορούμε να καταλάβουμε, δεν ξέρουμε ακόμη τι ακριβώς έχει συμβεί αλλά είμαστε αρκετά ψηλιασμένοι, καχύποπτοι και δεν πειθόμεθα από ότι μπορούμε να πιστούμε, από όλα αυτά που οι ίδιοι μέχρι στιγμή. Λένε. Επίσης δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ιδέα της δικαιοσύνης γιατί σε αυτόν τον τόπο σπανίως αποδίδεται όπως πρέπει και όταν πρέπει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια μην το ξεχνάμε. τηλέφωνο το είπαμε, 2110-1880, 80 Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και εδώ είμαστε. Αποσπόλη με την πρώτη! Δεν το πιστεύω! Ναι, ναι, ναι! Χρόνια πολλά, καλή αρχή, καλό χειμώνα. Χαιρόμαστε που σα ξανακούμε. Να είστε καλά. Από Ουγγάντα σε παίρνω και θέλω να σου πω. Έλα ρε φιλουγκάνια, ναι, να πούμε. έτσι είπαμε. Θέλω να στέλνω Είναι στέλνω. και απόσταση, δεν λέω, αλλά. Δεν έχει καταλάβει ότι Ουγγάντα λέμε τη Σάμο τόσο καιρό. Αυτό το έχω πάρει πρέφα. Α. Είναι... Είναι στρατιωτική ορολογία. Ουγγάντα ή ζούγκλα, ίσον Σάμο. Μα τι δουλειά έχω εγώ με το στρατό. Πώ με κόβει, είτε με κόβει για γιοτά. You have been to Samo, you have been to. I Have been to Samos? Not as a soldier. Have you been to Samos? Yes. No, you have not been to Samos. I've been to Samos, so, Gabros. Yes. At the past. Έλα are no comments. I mean, why don't I have time? No comment. Who said kilo? Who said kilo? No kilo. Who said kilo? Who said kilo? Who said kilo? Who said kilo? Who said kilo? Who said kilo? Who said kilo? <Δελόδο> άλλη τον θερούσα τον <Καινιζε> κατιμά. Κάτι να, κάτι να. έτσι <μ *ς> το είπε. Κάτι να. Αυτή είναι η συντηρητική δεξιά. Βάζει μέσα και τον αυτιά. Συντηρητική δεξιά. Καλεόχη, ο αυτιά είναι προοδευτική δεξιά. Όλοι το ξέρουν αυτό. <μ *ς> Τι τον είχε. Ωραία, ρωτήστε. Α... Όπου <μ *ς> πρόεδρο <μ *ς> και ο αυτιά. Εκεί ο δικό σα, ο Γκαντιανό. Και πάνω απ' όλα αυτό το σύνθημα που τσάκισε του πάντε. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πάμε να μα πει πόσα σχολεία είναι από το σεισμό ακόμα σε Container. Έλα, <χει> καημένε. <Στακρίου> τι είναι το σχολείο, το σπίτι σου είναι το σχολείο. Περαστικό σου από το σχολείο. Πα μια μία χρονιά στην μία τάξη, την άλλη χρονιά στην άλλη τάξη. Τι σημασία έχει. Έχι, μετά θα τελειώσει, θα πα στο άλλο σχολείο. Πέντε χρόνια έχουν περάσει. Είναι σαν τι εντατικέ στην πανδημία. Democratic. Γιατί να κάνουμε μεθ. Μετά θα μα μείνουνε. Έτσι και τα σχολεία. Γιατί να χτίσουμε σχολείο αφού φεύγουν τα παιδιά. Μετά θα μα μείνουνε. Τι λέει ρε παιδιά, δεν παραπονιέται κανεί. Από εδώ πέρα δεν τηλεφωνάει κανεί. Και φιλά και στην Ικαρία και στου Ικαριώτε. Ο ακούνε, εμεί παραπονιόμαστε, είμαστε κομπλεξί. Τα φιλιά μου στην Ακαμάτρα Η πριγκίπισσα Όλγα. Των χαλιών Ναι, ναι. Πήγε ταξίδι στην Ιαπωνία. Θα συναντήσει εκεί μια άλλη πριγκίπισσα Ιαπωνέζα. Και θα προσφέρει δώρα αξία 56.000 ευρώ. Τι είπατε! Ποιο, η Όλγα? Ναι. Α, είμαστε και κυμπάριδε. Δηλαδή είναι κυμπάρισα με τα δικά μα, άρα είμαστε και εμεί κυμπάριδε. τα λεφτά. Ακριβώ. Δώσε και μια μπουχάρα, Είναι, είναι Τουρισμού Και πρέπει να το δεχθούμε Το Υπουργείο τουρισμού, Ξαντικειμένου ένα Υπουργείο που επενδύει στην εξωστρέφεια Δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα Για τους προφανείς ε, λόγους Άρα στα πλαίσια της εξωστρέφειας Δύρουμε και 50.000 Τι θα κάνεις μωρί Τι θα πάρεις τηλεδιοίκηση θα πάρει. Όχι ε. έτσι και δεν θα την αγοράζαν τηλεδιοίκηση Όσο κόστισε η ανακαίνιση του γραφείου της Θα κόστισε τηλεδιοίκηση στα τρένα Έφταχνα τόσο καιρό κάτι CD εδώ πέρα στο σπίτι. Και ξαφνικά βρήκα τα CD που μα είχε μοιράσει η Διαμαντοπούλου τότε που δεν είχαμε βιβλία. Πήγαινε σχολείο επί Διαμαντοπούλου. Πήγα στο σχολείο επί Διαμαντοπούλου. Και γενικώ. Τελικά... γι' αυτό ίστα... βγήκε ο στουρνος. Καλά, αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. <laughs> Αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι μόνο γνωστή για τη φάρσα που τη έχει κάνει εσύ. Είναι και για τα DVD. Ναι, είναι και γι' αυτό, ναι. Έχει γι' αυτό. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ένα κομμωτήριο που yeah. θέλω να μου κάνει μελέτη τη τρίχα μου και να μου πει τι βαφή θα χρησιμοποιήσω. Λε, καλημέρα, λοιπόν, ξέχασα να oh. πω. Και τι έγινε που ξέχασε, Ποιο κατάλαβε ότι ξέχασε, Στην Κίνα γεμίσανε οι Γερμανοί. τα ακατάλληπτα και λέμε να ένα δεν είπε. Τι ανήκω. Έλα τώρα. Είναι. Δεν πειράζει. Α στην Κίνα. Ακυρώθηκαν πτήσει και αυτά. Το ίδιο είχε γίνει. Ε, εδώ ακυρώται το... παραστάσει, παιδιμή πτήση. Έλα σε παρακαλώ. Ε. Ε. Έλα, έλα, έλα. Ε. Είχε το ΕΑ, Η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Πόσο δίκιο έχει αυτή η κυρία, πόσο ωραία το έχει πει και την νεύρα που είχε ακούσαμε όλη τις συνομιλία στην αρχή τη εκπομπή, γιατί όλοι αυτοί συνήθω έχουν πάρα πολλά νεύρα Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αλλιώ όλο αυτό που τους συμβαίνει και συμβαίνει γύρω τους. Λαγό τώρα μέρο δεύτερον. Ρε, ρε, ρε, ρε, ρε. Τι ήθελε, Σα σήμερα η Πανακυκλοφορία ονειροσπάστη πριν 50 χρόνια. Πε στο θύμα να το πει. Εντάξει. Είναι σημαντικό πιστεύω. Να το, το, το πει, Να το πει. Και θα το πω. Ε, ευχαριστώ πολύ που με έκανε. Σε κουρέτα! 25 ενάτου του 24, στα 10 λεπτά ξεκινάτε με ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πόρετε. Μίλησε ο Τσίπρα χθε ή όχι. Τι πράγμα μίλησε ο, ο Τσίπρα. Δηλαδή δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην γνωρούμε από πού ερχόμαστε. Γιατί αλλιώ θα χάσουμε τελείω την πηξίδα για το πού θα πάμε. Ο Τσίπρα καταρχήν δεν είναι ούτε καν πρόεδρο. Εντάξει, είναι τίποτα άλλο. Αλλά... Άρα δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τζίπρα. Μόκο. Άρα δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τζίπρα. Που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μόκο. Άρα λέω, άρα για να συννοούμαστε. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τον Τζίπρα. Μόκο. Είναι προηπρωθυπουργό. Και θα το πούμε, τι θέλει δηλαδή ακριβώ. Για πεζού, μου. Αύριο να ξεκινήσετε την αξιοθέα. Κάντε μαλάκα μαθήσα ξεκινήσουμε. Ε, πάρε, Παπάρα. Το όταν ήταν είναι... οσαμαράζα, μια χαρά άρεσε ο οκαραμαλή. Το θέμα είναι τώρα κυβερνάμε στο τάξη, δεν ξέρω αν το θέλει. Ναι, ναι, ναι και όταν είναι νομισοτάξει. Λέω για προϊόν προθπουργού, αν καταλαβαίνει, αλλά ψάχνουμε κι εγώ να βγάλω ημέρα μα. Είστε σε σύγχυση. Συρζέ στα πρόθυρα νευρική κρίση. Λέρα ρε παιδιά, νεύρα ρε παιδιά! Σα έχω δείξει ταινία του αλμοδο. Έλα τον πούλα. Αποστόλει! Τι καβιλιάρισες σου στο φεστιβάλ της νέας! Τι καβιλιάρισες, τι τι τι. Τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι. Πολύ. Πολύ. Ε, δεν συμμετέχει, θα μα κάνεις πάντα να κλαίμε και να γελάμε ταυτόχρονα. Έλα, μην κλαίσεις. Εσύ, εξερρμάτων, σε δεν μου αφήνει. Όχι, εκεί, Μόνο σου και να κόβε πάνω στο καλό. Να σου πω μερικά βλάνα, να σου πω κάτι. Παλιά ανεβάζω τώρα δεν ευρύω. Γιατί την εμβολιασμού. Και... Πήρε τώρα πάλι ο αγλοκουνούμαλο παιδιά απέβει από την Ελλάδα που είναι καπιταλιστική χώρα και πάτε σε άλλε χώρε που είναι πάλι καπιταλιστικέ. Τώρα, τα σου πω κάτι από το λαγέ. Το θέμα είναι ότι τι αποκομίζετε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σκεφτείτε μόνο. Και ξεφυλλίζει, εγώ ένα λόγο, εγώ Εμείς... ένα λόγο που δεν ξεκινήσει. Εμένα αυτό που μονιάζε που μένει εσάστεγω. <μειάζει> Ένα λόγο που δεν ψηφίζω κουκουέ, είναι εσεί. Γιατί λέτε παρούσε. Συνέχεια. Για την πέντε λατσαγιά σα. Πού πάμε. Τι ψηφίζετε, Πε όχι, που πάμε. Πε τι ψηφίζετε και τα βλέπουμε τα άλλα. Το κολονάκι. Τη γυναίκα τη θα ψηφίσει. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει. Ο Σπύριζα διαλύθηκε. Ναι, καλή δουλειά. Ίδια, με το ίδια. κολονάκι είναι δυνατόν. Σε ε, παρακαλώ. Και... Εκτό κι αν είναι του κασελάκι. Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Μαρκώνης, στο Facebook θα με Δεν σε ψάχνουν. Δεν σε ψάχνουν. Πω, τι, τι, Σε ψάχνει και... κανεί. Θέλουν να <μορφή> διαγράψουν ό,τι έχει Ma... σχέση με σένα. Να σε ξεχάσουν. Με, Μαρκώνη, μεσέ, όχι, άκουσα. Και αποτελούμε εξαίρεστη. Τρολάρουνε, καλέ, τρολάρουνε. Άκουσα έναν στην εκπομπή σου που σου έλεγε. Και έλεγε, με ανέβαζε, αλλά μην με ανέβαζε και πολύ. Παίρνουν τα μυαλά σου αέρα, γι' αυτό να σα πολύ. Καλά κάνει, σε σου αρέσει. να τα πω τα 78, Κοίτα τώρα. Μου λέει και οι δημοσιογράφου να πω ότι ένας γαγρινιό και ένα μανιάτη τσακώνοντα ήταν από πάνω σα έκυγαν τα UFO και το κόψανε και για ύπνο. Ποιο θα το διαβάσει. Θέλουν να βλέπουνε να βλέπουν δραματικά πράγματα. Δεν βλέπουν δραματικά, δραματικά, δραματικά, δραματικά. δραματικά, βλέπουνε επιγραμματικά. Λοιπόν, έλα για τώρα. Φτάνει, φτάνει. Πολύ πήγε Μα γιατί ήταν ωραία κρυάδο το αποστόλη. θα μπορούσε να συνεχιζόταν η συνομιλία να έλεγε και άλλες τέτοιες. Φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες σας αφιερώσεις σας όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στις διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Ήθελα για την Παρασκευή όλα αυτά που λένε για το Κασελάκη. Ότι αν βγει όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω ξανά θα παρετηθούν, θα φύγουν. Αυτό με το συνδέσει με τον Τζένι Τζένι που έλεγε ο άλλο. Αχ, καλή μενέκορτζο, τι όνειρο να έπλεπε. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο Στέφανο Κασελάκη, αν αγαπάει το κόμμα που είναι πρόεδρο, είναι να φύγει. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανο Κασελάκη δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Και θα δώσουμε το maximum των δυνατοτήτων προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ό,τι με αφορά εμένα, ε, την επόμενη μέρα, αν είναι ο κ. Κασελάκη, θα πάω. Σπίτι μου και δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική. Ε, ρε, ε, ρε, Τι όνειρο να βλέπει χτε το βράδυ. Και για το μυθιστάκι αυτό που είναι με το παιδί με το γύρο εκεί στην Αμερική, με τη σοφία φιλιππίδα στου δύο ξένου που έλεγε Αε λάρισα, λάρισα, γεροπημένη μου πόλη. Το βάλαμε σήμερα, εντάξει, έγινε. How are you, πώ σε λένε Νίκο, Νίκο, Νίκο. Για σκάλε λίγο, από την είσαι εσύ. Από την ορεινή Αφακτία. Αχανιά, τα χανιά. Τα ωραία, τα χανιά, ευχαριστώ. Από την ορεινή Αφακτία. Τι δημότυχο, δι δημότυχο, καλά. Τη είναι η αγαπημένη μου ακριτική πόλη. Έχω βαρεθεί να κοιτάζω Ήδη χειρά σου τα περίφημα και Τα αρχαϊκά Έτσι όπως τα πλώνεις τα χλυμμένα Ήδη αρχιά σου στα πίλα της σαμπέλου μου τα ειρηνικά Πώ το λέει, τι κάνει, Καλά, Ισέ? Ποια είναι καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια αφαίρεση yeah, στο στον Μπλεύρι, στον Γορίδη και στον Άβρη Γεωργιάδη, που ήταν υπουργοί υγεία και εγώ την υγεία στο Θα ήθελα να του κάνω τον Γενάρχη τη ακροδεξιάς ένα έτσι ωραίο πότε μπορεί φτιάξτε, τον Γενάρχη, τον, à, τον ναι. Και θα ήθελα, έτσι, αυτό, να μ' άκουστε, λοιπόν, ή να Αυτό που λε και ακροδεξιού. Δεν έχουμε κομμουνισμό. Όταν επιτάσσει κάτι, το πληρώνει. Δεν υπήρχε μέχρι που εμφανίστηκα εγώ αυτό στην Ελλάδα. Με το αίσθησα, γέμισα στελέχη και καλά στελέχη. Ο ελληνικό λαό θέλει λύσει και απαντήσει τώρα. Όχι κομμουνιστικές φαντασιώσει. Ποιο έχει αντιρρήσει για, το για, το για τον Βορύδη ή για τον Μπλεβί. Ποιο έχει αντιρρήσει για τον Άδωνη. Είμαστε υπερήφανοι για τι ιδέε μα και για αυτά που πιστεύουμε. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στο πλανήτη. Ε Κατοχή του παπούσου, πολύ μοναχός, μη κυσε τους Γερμανούς. Κι εστεραίξορισε και πρόδωσε και σφάξε και βλέπει ποια για σου απο τους Ουρανούς. Θα μου κάνει αφήρσε μπαρσκιβί. Τι αφήρος; Κοίταμε τις μπουφέλιο. Να φλέγομε. Ακριβώς. Και αγάπη παίζμε όπως και να λέγουμε, Ακριβώς. Κοίταμε. gitame na flego me pago dax kalain ne dax ves pani peles kaletera asere tora ne e ke si katalo Είπε τώρα ο Μπαίω, ε, ο Μπαίω, τώρα μιλάμε ο Μπαίω. στο στόμα του τη λέξη απατεώνας, ο Πέος. για κάποιον άλλον. Λοιπόν, για την Δώσε. φανάρια την ώρα που φωνάζει η να με Είναι πρωτοφανέ. Η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλας μέρα την ψήφο των μελών του κόμματος. Μην φύγεις, Στέφανε. Έτσι, <συγλώσεις> πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα τα ξέρετε όλα. <συγλώσεις> Φτάσαμε στο σημείο. Η γραφειοκρατία... και η του κόμματος οι διάφορες φράξεις να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη αυτής της Κεντρικής Επιτροπής φορώντας τους σακούλα. Τεμπάνε! Κουκούλα! Θα πέσω στην θέλασσα να βρίζω! Μετά βάλε τη μυραράκι να διαφημίζει τα χαλιά. Και που λέει και πανουγιάννη, πώ είπατε, Όλο αυτό με το τραγούδι την πανταζή. Απάνω σε χαλιά σε μέγικα χαλιά. Θέλετε χαλί μοντέρνο, το έχω. Τι Θέλετε χαλί κλασικό, το έχω. Τι Θέλετε χαλί για το Υπουργείο, το έχω. <συμπίστη> θέλετε λίγο να πείτε, Τι είπατε, Θέλετε το, το επαναλάβετε. <συμπίστη> θέλετε χαλί για το μαξί μου, το έχω. Τι θέλετε, Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Κεράμι το καρέλοκο ραλάμ. Απόψε αγκαλιά θα σε την ανάγλυφη πορτούρα παρακαλώ Την ανάγλυφη πορτούρα Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Πιερακάκη είναι υπουργό παιδεία. Είναι. Τι Πώς... ρωτάς, δεν έχει καταλάβει από το έργο του. Ναι, ναι, αυτή η πασοκόφατσα. Ναι, αυτή. Το... Είναι σφιχτός και σκληρό. Λοιπόν, με αφορμή το φίλο μας τον Πιερακάκη, θέλω να πάρω σε δόντια λίγο για την Παρασκευή. Λοιπόν, υπάρχει ένα γκρουπ που λέγονται το ΤΕΒ. Mm. Και έχουν πάρει και έχουν λόγια του Αρκίνου Που τον ο, άλλος, ο εκεί φλώρο, και για τις του Βόλου, ο Κάποια λόγια του Αλκίνου, αυτό το γκρουπ. Σε παρακαλώ, άκουσε λίγο αυτό το τραγουδάκι και αν θέλει, βάλτε το παρακελιά την Παρασκευή. Ποιο τραγουδάκι, πώ λέγεται. Το τεμ, λέγεται Αλκίνο Ιωαννίδη, όπως το λέω. Δίνεται μικρότερη σημασία στην συνεργασία και ασχολούνται όλοι με την προσωπική του άνοδο. Με τυρανάει αυτή η σκέψη, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά μου. Το σημαντικότερο προσόν για ένα παιδί είναι να μάθει, να συνεργάζεται. Θα ήθελα για την Παρασκευή να βάλει τον κουλί να μιλάει για τον Φάλκονερ, τον ποιητή, και να του απαντά ο ποιητή Φονφάρα. Ο ναό του Ποσειδώνα, φωτισμένο τώρα από τι ακτίνε του 21ου αιώνα, ένα δηλώνει: Πω εμεί οι Έλληνε μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με μέτρο, με αυτοπεποίθηση, με τόλμη, μετουσιώνοντα αυτέ τι κολόνε του χθε στα θεμέλια του αύριο. Τι λέει: Μαρακίε. Δικαιώνοντα παράλληλα και τον Άγγλο ποιητή, Falconer, που βρέθηκε. Εδώ τον 18ο αιώνα και έγραφε Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρή λαθολερή Στον τόπο Νύχτα ξημέρω τη ξανά, με το πιωτό τη με κερνά Ντομαδάκια για λαντζίν Και το μυαλό μου είναι θολό Πω πο, η, πω σαν. πω πω Πω πω τι Έχω βαρευθεί την ηρωμένη ομάδα σου Που σαν πόμα έχει μέρα τη. την Αι αλλάζει η γετισού και η διατείχεις ου στην προοπτική. Έλα, Αποστολή. Καλά. Είχα πάρει για την Παρασκευή, αλλά ήμουν αδιαστικό, ρε φίλε. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Μου κάνει παρέα στον delivery. Πάω σου βλάκι και σα αγώ. Έχει μια αφιερωσούλα, έχει πει για την Παρασκευή. Λέγε. Άκουσα ένα κομμάτι. Η μπάντα λέγεται dog in style. Όχι doggy style. Ναι, καλά, δεν ναι, πήγε αλλού το μυαλό μου. Ναι, για πε. Επειδή σε ξέρω, γι' αυτό. Α. Λοιπόν, dog in style και το τραγούδι λέγεται εξωγή. Για να μην ξεχνάμε και τα πράγματα με τα fans και αυτά που γίνονται και με την κολοκυβέρνηση που έχουμε. Λέγε. Αν είναι εύκολο να το βάλει, okay. πάρει Πάρα πολύ γι' αυτό. Ήγυνε. Εγώ ναι, σε να, καλά. Αγάπα, να καλά. έλα να, να σε καλά. Καθακώ. Για να του να βάλει κράνου. El... Εννοείται πάντα. Έχω και τρία παιδιά με περιμένουν σπίτι, οπότε. Ε, αυτό ακριβώ. Πηγαίνα Όλη μια χάρη Λέγε. Μέσα στην άνοιξη Είχες βάλει τη Βάμπο ναι. Εάν το έχει Βάλει τώρα η Απόστολη Ναι Αποσταγή Μπάμπο! Βάμπο Άμορή τον έφαγε και τον Ζάχο Ήθελα να μας πω Ότι αύριο έχω στα γενέσπια μου Γίνομαι 92 Α, Άντε να τα κατοστήσεις Τώρα τι είναι αυτό καλή ευχή είναι 8 χρόνια είναι ακόμα <laughs> Κάνω μια ευχή διάρκεια 8 ετών, βέβαια δεν είναι κακή. Πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. Πολύχρονη και οξυδερκή. Πώ? Γάμισε το, άστο. Να παίρνει τηλέφωνο. Μπαμπό. Ναι, ναι. Πε μου το ονοματάκι σου. Ποιο? Το μικρό το όνομα. Ισμήνη. Ισμήνη, μπράβο. Να ξέρω πώ θα σε γιορτάσουμε. Να ακούς ραδιόφωνο. Ελάχισε, ώρα μου. Άντε να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Για χαρά. Yeah. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου φίλε. Μια παραγγελία για την Παρασκευή να κάνω. Κάνε. Την Άγρια Ορχιδέα του Φίβου, έτσι που άκουγα... Πιανό? Του Φίβου, του Δελιβοριά. Που άκουγα όλους αυτούς με το άφθονο παιχή που έχουνε. <ΣΣΣΣΣΣΣ> <ομ>. <υ> <σ Wrestling> Τι άλλο είσαι γυργίνα, μόνο που ήταν στους εφαίρες και είχαν βγάλει φτερά Και κοιτούσαν από πορεία των ανθρώπων, τα πρόσωπα Και αισθανόντουσαν μεγάλη, διδαχτήσια ειρηνιά Πετούσαν από πάνω από την πόλη, μουσεγίνα του Και κοιτούσαν τα σπίτια μας, με τα μυστικά Τι κρυφές μας, τι αγάπης ρε τα χέρια μπροστά, αγνωστού Και αισθανόντουσαν μεγάλη, διδαχτήσια ειρηνιά Έλα ρε μαλάκα. Εγώ θυμήθηκα το Πανούσιο που έλεγε για το τον για Διαμαντοπούλου της Μπίζελμπελ. Λοιπόν και επειδή με γράφει τα αρχαία, σου άκου και ο παραγγελίε. Η μία είναι για τους Ιριζαίου, τους Αετούς με το σκουλά. ποτέ σου να τα Δεν θέλω δανικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Του ιδες σαράγε ποτέ. Μαζί. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμάδι. Πάντα μονάχου θα του βρει. Πάντα μονάχου θα να παρέμβουν. Εγώ είμαι ταγό, τέλο. Είμαι το κρυάρι που μπαίνει μπροστά. Μοναδική παρέα του να είναι η κορυφή. Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Φιλιά πολλά και να παναγαμισθεί. σαν σπίτια μα με τα μυστικά τι κρυφέ μας τις αγάπες με τα χέρια προς το άγνωστο και στα νόντους μεγάλη σκυδικιά καιρινιά τι αγάπες μας παπλώνουνε τα χέρια στο άπια στο και στα νόντους μεγάλη σκυδικιά καιρινιά Αποστολάκο, Παρακαλώ. μια παραγγελία, αρέ. Τι παραγγελία. Βάλε του Μητσοτάκι να λέει τι παπαριέ του και το Ζαλμπά να του λέει φτούσουρε. Ξέρει το, φέρμα το, Νικόλακι. Φτιάχτω ή ξέρει. Και κάτι ακόμα. Οπότε χρειάστηκε. Δεν διστάσαμε να φορολογήσουμε τα ουρανοκατεύατα κέρδη των επιχειρήσεων για να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Φτούσου. Μια μάχη που το υπογραμμίζω θα συνεχιστεί μέχρι η αγορά να ομαλοποιηθεί. Φτούσου. Το έχω πει πολλέ φορέ. Αλλαγέ. Που ευνοούν του πολλού, μπορεί να ενοχλούν λίγου, μερικού. Α γνωρίζουν όμω ότι κοπιάζουν άδικα γιατί εμεί λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Θα σε ξανάφτεινα, μου ωραία, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο. Έχω να πάω και σαν άλλο βουλευτή.